Στίχη 9. 13. καλεί τον Τιμόθεο να έλθει προ αυτόν. 9. Προσπάθησε να έλθει προς εμέ γρήγορα. 10. Σε θέλω πλησίων μου, διότι ο Δημάς με εγκατέλειπε αγαπήσα στη ματαιότητα του παρόντο κόσμου και πήγαινε στην Θεσσαλονίκη. Ο Κρίσκη επήγαινε σ γαλατίαν, ο Τίτος η Ζαλματίαν. 11. Μόνο ο Λουκάς είναι μαζί μου. Παράλαβε τον Μάρκον και φέρε τον μαζί σου, διότι μου είναι χρήσιμος για να με βοηθεί. 12. Τον τυχικόν δε απέστειλαν στην Έφεσον. 13. Το χονδρόν επανοφόριον που αφήκα στην Τροάδα ή στο σπίτι του κάρπου, φέρε το όταν έλθεις. Φέρε μαζί και τα βιβλία, προπαντός δέτας μεμβράνας.